Το περασμένο Σάββατο αγαπητοί μου αδελφοί το θέμα μας όπως τα ενθυμίστε ήταν το πρώτο μετά την Ανάσταση του Κυρίου και συνεπώς όπως το συνηθίζουμε κάθε χρόνο ήταν σχετικό με την Ανάσταση του Κυρίου κυρίω δέ με τον Αναστάσιμο αυτό χαιρετισμό που και σήμερα Είπαμε στην αρχή για τον οποίο χαιρετισμό μάλλον ο οποίος χαιρετισμό δεν είναι μόνο χαιρετισμό, είναι ταυτοχρόνως και μία ομολογία θα έλεγα μάλιστα είναι η ομολογία η καθ' αυτό ομολογία του χριστιανού διότι όπως η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί το κορυφαίον γεγονός της ιστορίας της Εκκλησίας μας έτσι και η ομολογία της Αναστάσεως είναι η κορυφαία ομολογία του Χριστιανού και αυτός ο οποίος δεν ομολογεί στον Χριστόν δεν πρόκειται να ήδη την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο οποίος ντρέπεται να υπεί τις δύο αυτές λέξεις για τις οποίες θα έπρεπε να ενθουσιάζεται και να κλαίνε τα μάτια του και να σπαρταράει η καρδιά του. Αυτός ο οποίος βλέπει την Ανάσταση του Κυρίου σαν εντροπή και σαν πρόσκομα αυτός Βασιλιά Θεού ού κληρονομήσει αυτά δεν είναι δικά μου λόγια αυτά είναι τα λόγια τα οποία μας είπε ο Κύριος ο οποίος μας είπε ότι όποιος δεν με ομολογήσει όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ αντίθετα όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω Επομένως, η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι το γεγονό εκείνο με το οποίο ο Χριστιανός ομολογεί την πίστη του εις των αληθινών θεών διότι όταν πει Χριστός ανέστη ή αληθός ανέστη Εκείνη την ώρα λε ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός διότι μόνο ένας αληθινός Θεός θα μπορούσε αυτεξουσίως δηλαδή με τη δικιά του εξουσία χωρίς τη βοήθεια κανενός, να πεθάνει και να αναστηθεί μόνο ένας αληθινός Θεός πραγματικός Θεός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο Και άλλους θεούς επίστευσε ο κόσμος κατά καιρούς, αλλά κανείς από αυτούς τους ψευτοθεούς ούτε φάνηκε ποτέ στο προσκήνιο να τον ειδούμε, ούτε μας απέδειξε με άλλους τρόπους την παρουσία του και την υπαρξή του, αλλά ούτε και έκανε κάτι τόσο μεγάλο και θαυμαστό όσον ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή η Ανάσταση του Κυρίου, είπαμε, σηματοδοτεί και τη δική μας προσωπική Ανάσταση. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η μεγάλη παρα, παρα, παρηγοριά των περθούντων. Αυτών, αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι οι δικοί τους χάθηκαν, ότι οι δικοί τους έφυγαν, ότι οι δικοί τους εξαφανίστηκαν, ότι οι δικοί τους μπαίνοντας μέσα στον τάφο έπεσαν πλέον σε μηδενική κατάσταση μηδενίστηκαν εξαφανίστηκαν mm -hmm. θυμάστε αυτό το οποίο σας είπα και προχτές και το οποίο ακούσαμε τη νύχτα της Αναστάσεως στην ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρισοστόμου ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος δεν υπάρχουν πεθαμένοι δεν είμαστε η εκκλησία των πεθαμένων θυμάστε τι είπε ο Κύριος σε κάποιους γραμματής και φαρισαίους που πήγαν να τον πειράξουν και του είπαν Κύριε έχουμε εδώ λέει μία περίπτωση τότε ίσχυε αυτό Εφτά αδέρφια λέει πήραν την ίδια γυναίκα. Αυτό ίσχυε τότε στον Ισραηλιτικό λαό. Παντρεύθηκε ο πρώτος, πέθανε, τη γυναίκα την πήρε κατεξουσίαν ο δεύτερος και στη συνέχεια ο τρίτος και στη συνέχεια ο τέταρτος και πέθαιναν και λέει την πήραν και οι εφτά. Και κανείς δεν άφησε λέει παιδί με αυτή τη γυναίκα λέει θα γίνει η Ανάστασης πίνος των επτά έστε γινή το θυμάστε αυτό που το ακούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα γιατί μας το λέει νομίζετε για την Ανάσταση του Κυρίου είδατε τι είπε ο Κύριος αχ λέει πλανάστε πλανάστε τους λέει μη δότες τα γραφάς μη δε την δύναμη του Θεού ενδιούν Αναστάση λέει Ούτε παντρεύονται, ούτε ξεπαντρεύονται. Αλλοσάγγελοι Θεού εισή. Διότι λέει ο Θεός, ουκέστη Θεός, Θεός νεκρών, αγαζόνται. Τα ακούτε, αλλά δεν τα ακούτε. Τα ακούτε, αλλά δεν τα βάζετε στα κεφάλια σας. Ο Θεός, ουκέστη Θεός νεκρών, ο Θεός δεν είναι νεκρός, δεν είναι Θεός νεκρών. Ο Θεός είναι Θεός ζωντανών. Και συνεπώς η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία ζωντανών. Και γι' αυτό βλέπετε στις Εκκλησίες μας και σήμερα είχαμε πάει σε μια εκκλησούλα που εγκαινιάστηκε. Βλέπεις μέσα στην Αγία Τράπεζα βάλαμε ονόματα, ονόματα πεθαμένων και ζωντανών. Γιατί τα βάλαμε. Γιατί. Γιατί αυτοί οι πεθαμένοι, πεθαμέναν είναι τα κορμιά τους. Οι ψυχές τους είναι ζωντανές. Και όσο λειτουργεί αυτή η Αγία Τράπεζα, οι ψυχές αυτές, εάν μεν είναι κοντά στον Κύριο, έχουν χαρά τρισμέγιστη. Εάν όμως ακόμα κι αν είναι στην κόλαση, εκείνη την ώρα ανακουφίζονται, την ώρα που ακουμπάει επάνω σε αυτά τα ονόματα, ακουμπάει η Αγία, το, το, το, το, το Πανάγιο Σώμα και το Πανακύρα το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να λοιπόν τι είναι η Ανάστασης. Ανέστη Χριστός και ο νεκρός του δισεπινήματος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών και τη ενδυσμήμασης, ζωή είναι χαρισάμενος είδες και αυτούς που είναι μέσα στα μνήματα τους έδωσε ζωή γι' αυτό εγώ να σας πω κάτι ναι μένες τα πνευματικόπεδια μου τους λέω να φοράνε μαύρα όταν πεθαίνει κανένας δικό τους διαφωνώ όμως διαφωνώ για μένα δεν υπάρχουν μαύρα για μένα ο χριστιανός όταν κάποιος φεύγει από αυτή τη ζωή είναι η μέρα Πάσχα, η μέρα διάβαση. Διαβαίνει Πάσχα, ξέρετε σημαίνει Πάσχα. Διάβαση σημαίνει. Διάβαση, είναι εβραϊκή λέξη λέξη Πάσχα. Σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Έτσι ε, λοιπόν το Πάσχα του καθενό για μα είναι η μέρα του θανάτου μα. θα περάσουμε από τα πρόσκερα και θα πάμε στα αιώνια. Θα περάσουμε από τα επίγεια και θα πάμε στα υποράκια εκείνη είναι η μέρα του Πάσχα <και>, και όπως πολλές φορές σας το έχω πει βλέπετε η εκκλησία τους Αγίους μας δεν τους γιορτάζει όταν γεννηθήκανε, τα, γενόμε, τα λεγόμενα γενέθλια, οι αηδίες αυτές του Πάπα που δυστυχώ μας τις έφερε εδώ πέρα και τις κάνατε όλες τις γιορτές σας και κάνετε στα παιδιά σας γενέθλια ντροπή μωρέ ορθόδοξα εσείς μωρέ, Τροπή, μωρέ. Ορθόδοξαστε εσείς, γενέθλια, τι σημαίνει γενέθλια Ποια γενέθλια Τον Άγιο τον γιορτάζουμε στη μνήμη του Και μνήμη τι σημαίνει, θάνατος Και τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Μάξιμο εδώ που είμαστε στην αθουσά του Και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό και όλους τους Αγίους Τους εορτάζει η Εκκλησία μας πότε Όταν επέθαναν όταν εκοιμήθησαν γιατί τότε είναι η πανήγυροι στον πανηγύριο, τότε ο άνθρωπος φεύγει από τις αυτού του κόσμου και πάει στα ουράνια, πάει στα χέρια του δικαιοκρίτου αλλά και Παναγάθου Κυρίου για να λάβει τον μισθών του κόπου του Είδε τι λέει ο Παστρος Πάφος εκεί τι λέει ο Παστρος Πάφος τον, τον Απόστολο που διαβάζουμε στην Κυρία και κανεί δεν προσέχει κανείς δεν προσέχει <χεύε> τι λέει μεταβέβηκεν μάλλον δεν το λέει όχι στο, στο να πω στο, στο Ευαγγέλιο τι είπε ο Κύριος λέει αυτός λέει που πεθαίνει τι έκανε μεταβέβηκεν εκ του θανάτου ή την ζωή εδώ είναι ο θάνατος έτσι λέει ο Κύριος αυτός που πεθαίνει τα ακούσατε μωρέ ξεβουλώτε τα αυτιά σας Σα τα έχει πράξει ο διάολος το καταλαβαίνετε. Μεταβεύει και αυτός που πεθαίνει, που πεθαίνει, πεθαίνει. αυτό που πεθαίνει, που εσύ ότι έφυγε από τη ζωή και πήγε στο θάνατο, ο κύριο τα λέει αντίστροφα. Δεν έφυγε από τη ζωή, λέει και πήγε στο θάνατο, έφυγε από το θάνατο και πήγε στη ζωή. Εδώ είναι ο θάνατο. Εδώ είναι ο θάνατο. Και όταν σου μιλάει ο κύριο. Μην λες εγώ νομίζω, μην λες εγώ νομίζω, ας μην νομίζεις, τέντωσε τα αυτιά σου να ακούσεις τι σου λέει ο Κύριος. Αμήν λέω εγώ την αλήθεια σας λέω, την αλήθεια σα λέω. σας λέω. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Όχι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονό, γεγονός Αλλά ένα γεγονός Το οποίο είπαμε σηματοδοτεί Και την Ανάσταση την προσωπική του καθενός από εμάς Γιατί ο κάθε ένας μας βαδίζει προς τον θάνατο Το σωματικό θάνατο Για να μην μας πιάσει καμιά τρεμούλα Όταν θα είμαστε εκεί Λίγα βήματα πρώτου θανάτου Γι' αυτό λοιπόν έχει αγάπη στον Κύριο και μη φοβάσαι. ο Κύριος δεν είναι ούτε εξολοθρευτής ούτε εκδικητής ούτε μισάνθρωπος να μας μισεί ούτε θέλει, ούτε μας περιμένει πίσω από κανένα παραπέτασμα να μας βάλει κάτω και να μας ξυλοκοπήσει και να μας διώξει και να μας πετάξει και να μας υβρήσε όχι ο Θεός αγάπη εστί Κανείς δεν μας αγάπησε όσο μας αγάπησε ο Κύριος, αλλά και κανείς δεν μας αγαπά όσο μας αγαπά ο Κύριος. Είναι δυνατόν να επιστρέψεις στον Κύριο, να επιστρέψεις τον Πατέρα σου, στη μάνα σου, το παιδί και ο Πατέρας να το κλωτσίσει, να το χαστουκίσει, να το πετάξει απ' έξω? Πότε, πότε. Πώς είναι δυνατόν να πάει να κάνει κάτι τέτοιο ο Κύριος. Γι' αυτό σας είπα κόλαση είναι, κόλαση είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Εμείς επιλέγουμε την κόλαση. Με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, εμείς φεύγουμε κοντά από τον Θεό. Και τότε αρχίζει η κόλαση μας. Ο Κύριος πάντοτε σε καλεί, πάντοτε σε θέλει, πάντοτε θα σε θέλει και πάντοτε θα με θέλει. Από εκεί και πέρα θέλεις να φύγεις σου λέει παιδάκι μου εγώ πικραίνομαι όπως ο ασότος Υιός θυμάστε τι του λέγε ο πατέρας του του το μη φεύγεις παιδάκι μου όχι θα φύγω θα φύγω θα φύγω φύγε παιδάκι μου τι να σου λέω με το ζώο να σε κρατήσω; δεν σε Χάρη χάρηκε όταν έλειπε ο γιος του και όταν ήταν στην κόλαση και δεν και έκλαιγε και είδατε όταν αποφάσισε και γύρισε, ο πατέρας έτρεξε πρώτος να αγκαλιάσει το παιδί του επιστρέφοντας. Το παιδί έρχονταν με ντροπή, με κατήφια, με σκεδροπότητα, στα χάλια που ήτανε, ο πατέρας ήταν αυτός, ο οποίος το ανόρθωσε κυριολεκτικά, το πήρε στην αγκαλιά του και το έπασε μέσα στο παλάτι και το περιποιήθηκε και το ανέδειξε και πάλι βασιλό αγαπητοί μου αδελφοί, εν συντομία είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο και με αυτόν τον τρόπο είδαμε την Ανάσταση του Κυρίου μας προχθές και είπαμε πήραμε θάρρος γιατί βλέπετε είμαστε στην εποχή εκείνη που δυστυχώς το κακό παράγινε, μεγάλωσε Βλέπετε ότι πλέον η πολεμική των μασώνων και όλων των άλλων αρνητικών και αντιχρήστων δυνάμεων έχει πάρει τρομερή πλέον έκταση, έχει επισημοποιηθεί, ουδείς αποδέχεται των Χριστών, όλοι βλέπετε έχουν τον Κύριο στο στόχαστρο και τον πυροβολούν αλλά σας είπα μην ανησυχεί, εσύ ποτέ μην απομακρυνθείς από τον Κύριο και θα θυμάσαι εκείνο που λέει η Αποκάλυψης του Ιωάννου είναι το αρνίον το εσφαγμένων, γιατί είναι εσφαγμένον είναι ένα αρνί λέει που είναι στο το λεμότε εδώ γιατί είναι εσφαγμένο γιατί ακριβώς υποφέρει όλα αυτά που του κάνουν οι άνθρωποι σήμερα αυτή είναι η, σφαγή του, η σφαγή του αμνού του Θεού αλλά το αρνείον το, το εσφαλμένο λέει αποκάλυψη εξήλθε νικόρ και είναι νικήση. Δηλαδή πάει, θα είναι ο νικητή. Θα είναι ο νικητή. Τη μάχη θα αυτοί οι βρωμεροί, όλα αυτά τα όργανα τη κολάσεω, τα όργανα του Σατανά, τα οποία έχουν επιδοθεί σε αυτό το φοβερό και στο έργο να πολεμούν τον ίδιο τον Θεό. Και τώρα να προχωρήσουμε αγαπητοί μαδερφοί, να προχωρήσουμε στη συνέχεια του Ιερού Βιβλίου των Παριμπιών του Σορωμόντος, μόνο να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε εξηγήσει μέχρι και τον το στίχο του 11ου κεφαλαίου, και σήμερα θα πάμε ακόμα τρεις στίχους πιο κάτω τους οποίους και σας διαβάζω Μη κτηρίζει πολίτας εν δε εις φρενών Αν δε φρόνιμος Αν δίγλωσος, αποκαλύπτει βουλάσεν εν συνεδρίο Πιστός δε πνοή κρύπτει πράγματα εις μη υπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ως περφύλα σωτηρία δε υπάρχει εν πολύ βουλή είναι δύσκολα όντως τα λόγια τα οποία ακούσαμε και εύκαιστε προ τον Θεό να με φωτίσει ο Κύριος να σας τα εξηγήσω με τη δικιά του χάρη και με τη δικιά του δύναμη και εκείνο το οποίο θα διαπιστώσουμε είναι ότι οι στίχοι αυτοί είναι κυρίως μεταφορική δηλαδή έχουν μεταφορική ερμηνεία την οποία και αμέσως με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού θα αρχίσω να φέρνω στην ακοή και στην αγάπη σας μικτυρίζει πολίτας ενδεείς φρενών λέγει κοροϊδεύει αυτό σημαίνει τη λέξη μικτηρίζει, κοροϊδεύει εμπέζει εμπέζει λέει ο ενδεείς φρενών ποιο είναι ο, ο ενδεείς φρενών είναι ο βλαμένος ο ανόητος ναι ορίστε ο γημνό, μυαλό, ναι μυαλό. δεν ο έχει μυαλό πρόκειες, ο βλαμένος, βλαμένος. <σταθέτει> νυκτηρίζει ο βλαμένος κοροϊδεύει ο βλαμένος ποιους τους πολίτες ποιοι είναι οι πολίτες <σταθέτει> όχι οι πολίτες του κράτους <σταθέτει> όχι οι Έλληνες πολίτες Ποιος, ποιοι είναι οι πολίτες Οι πολίτες είναι Οι πολίτες της βασιλείας των ουρανών Τους μεικτηρίζει ο βλαμένος. Τους κοροϊδεύει ο βλαμένος. Και πολίτες της βασιλείας των ουρανών Αγαπητοί μου αδελφοί, Είμαστε εμείς κυρίως εμείς οι βαπτισμένοι εις όνομα της Αγίας Τριάδος πολύ δεν περισσότερο πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών είναι οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εσάς δεν υβρίζουν οι βλαμμένοι εσάς δεν υβρίζουν οι ενδαιείς φρενών εσάς δεν υβρίζουν όταν σε βλέπει κάποιος και πας στην εκκλησία Δεν σε εμπέζει Δεν σε υβρίζει Δεν σε περιγελά Αυτός ο οποίος σε βλέπει Είτε σύζυγος είναι Είτε παιδί σου είναι Είτε γείτονας είναι Είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι Εσένα τον πολίτη της βασιλείας των ουρανών Δεν σε περιπέζει Ποιος είναι αυτός που σε περιπέζει Κάνας εξυπνάκιας Είδε πω τον χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή εν δε φρενών ας το παίζει ξύπνιος ας σου το παίζει ομορφωμένο. ας γένει στην τηλεόραση ας τον ονομάζουν και ας τον χαρακτηρίζουν προσωπικότητα προσωπικότητα έχασε πλέον η λέξη προσωπικότητα την αξία της την έχασε γιατί βλέπετε λέγαμε κάποτε προσωπικότητα και εννοούσαμε αγίου ανθρώπου. Ελέγαμε κάποτε προσωπικότητα και εννοούσαμε ανθρώπους του, του πνεύματος του Αγίου. Σήμερα λέμε προσωπικότητα και εννοούμε τι. Ένα νομοφιλόφιλο ένα σκουλαρικά, ε, μία πόρνη, μία διεφθαρμένη, μία διπλοπατρεμένη και τριπλοπατρεμένη και πέτα, π, π, π, π, π, πω, πέντε και έξι και οχτώ δε γάμος. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Είναι, είναι, είναι η προσωπικότητα. Οι βλαμμένοι γεννήθηκαν προσωπικότητε. Οι βλαμμένοι γεννήθηκαν προσωπικότητε. Και βλέπετε ο κύριο μα τα έχει πει αιώτηκα, τα πράγματα. Και σας τα υπενθυμίζω για να μην τεύθετε στην παγίδα της προσωπικότητας. Για σας προσωπικότητα να είναι πάντοτε ποιος ο άνθρωπος του Θεού να είναι ο ιερέας, να είναι ο επίσκοπος, να είναι αυτοί οι οποίοι αξιώνονται από τον Θεό να σηκώνουν στα χέρια τους, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Αυτή είναι η προσωπικότητα. Προσωπικότητε είναι η ταπεινή και συντετριμένοι. Θυμάστε, για θυμηθείτε. Για θυμηθείτε. Μακάρι. Ποιοι, ποιοι είναι οι μακάρι. Να, είναι. Μακάρι. Ευτυχή. Τρει ευτυχισμένοι. Μακάρι. Ποιοι είναι μακάρι. Ποιοι είναι μακάρι. Τι κοιτάτε. Ποιοι είναι μακάρι. Η πτωχή των πνεύματων. Δεν κουράζει τα κεφάλια σα. Ο κύριο τα λέει αυτά μην κοίτας να γίνει έξυπνο για τον κόσμο γιατί θα κατατήσεις βλαμμένος βλαμμένος θα κατατήσεις ο Θεός δεν θέλει εξυπνάκηδες Κύριος θέλει αν του οποίου τους οποίους θα τους φωτίσει ο ίδιος και να τους κάνει έξυπνος Μα σου πω μια ιστορία κλείς το μόνο το παράδειγμα δεν πειράδειγμα έχατε και ο κόσμο. Από τώρα να την κομμάτια, πήτε από εκεί την πόρτα, πήστε την πόρτα τη πόρτα τη πόρτα. Δεν πειράζει, δεν Λοιπόν. Την Αγία Κατερίνη την ξέρετε, το βίο της το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Η Αγία Κατερίνη ήτανε κόρη δωρολάτρου. Και μάλιστα μεγάλους το αξίωμα η δωρολάτρου. Ένα περιστατικό θα σας πω μόνο. Αυτή λοιπόν όταν άρχισε να μεγαλώνει είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Την κολάκευαν η δική της, την κολάκευε ο κόσμο, είχε πράγματι μία εξωτερική χάρη, ήταν όμορφη και άρχισε να πιστεύει, είχε γνώσεις πολλές, πολλές γνώσεις. Ήξερε επιστήμες, ήξερε τέχνες, ήξερε, ήξερε, ήξερε, ήξερε. Και άρχισε να πιστεύει ότι είναι... Πάρα πολύ όμορφη Πάρα πολύ πλούσια Ήταν όντω και πάρα πολύ σοφή Πώς τη φώτισε ο Θεός Και όταν η δική της της λέγανε Πατέρας και η μάνα της Άιτε Μωρή να παντρευτείς Άιτε τι θα κάνουμε στο ράφι θα σε βάλουμε Άντε τελείωνε, έφτασε στι 25, έφτασε 26, έφτασε 28. Πότε θα γίνει, Πότε θα σε παντρεύσουμε, Άντε έλεγε εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ, αν δεν βρω έναν ο οποίο θα με υπερκαλύπτει. Δηλαδή τη έλεγα τι είναι αυτό, Θα είναι πιο όμορφο από μένα, θα είναι πιο πλούσιος από μένα και θα είναι και πιο σωφός από μένα. Τι να κάνουν οι δικοί της ακούσαν ότι πάνω στο βουνό υπάρχει ένας γέροντας Άγιος γέροντας αλλά αυτοί δεν ξέραν ότι είναι Άγιος Ήξεραν όμω όμως ότι λύνει προβλήματα οικογενειών και πήγαν εκεί να του λύσει το πρόβλημα τι θα κάνουμε τούτο το κορίτσι, ο γέροντας το κράτησε λίγο το κορίτσι μέσα και όταν την άκουσε να του λέει αυτά τα λόγια της λέει εγώ έχω να σου δείξω έναν ο οποίος είναι πράγματι και πιο όμορφος από σένα και πιο πλούσιος αλλά και πιο σοφός. Αυτή η απόρρισε νόμισε δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπος στη γη. Υπάρχει λέει τέτοιο πράγμα. Βέβαια τη λέει υπάρχει. Τη λέει θα κάνεις το εξής που θα Τα Θα κάτω, τις λέει τη νύχτα. Θα παρακαλέσεις τον Θεό. Και ο Θεός λέει θα ακούσει την προσευχή σου και θα σου τον δείξει αυτό το νέο. Αυτή πίστηκε στα λόγια του Γέροντα και ανήσυχη γυρνάει το βράδυ έκανε ό,τι της είπε γονάτισε, έκανε προσευχή και λοιπά αβάχτιστη ακόμα και εκεί που αποκοιμήθηκε κουρασμένη κάποια στιγμή βλέπει λέει να ανοίγει μπροστά τη ένα παραπέτασμα και βλέπει την κυρία Θεοτόκο να κρατάει στα χέρια της τον κύριο η νεαρού άνδρα και ο Κύριος λέει απέστρεφε το πρόσωπό του από την Αγία Κατελή και υπήρχε ένας διάλογος που αυτή η, η κοπέλα δηλαδή το άκουγε με φόβο έτρεμε κυριολεκτικά ένας διάλογος μεταξύ και της Θεοτόκου και του Κυρίου λέει παιδί μου του έλεγε η Θεοτόκος κοίταξέ τι. αυτή λέει ότι είναι η πιο όμορφη του κόσμου πιο όμορφη λέει σκέτια η είναι η Αιλία είναι! Ποια όμορφη! Μα λέει ότι είναι σοφή, ανόητη και βλαμένη. Μα τα αυτή που άκουγε είναι πλούσια, πάυτοχη! Λέει ο Χριστό. Τα αυτή, έτρεμε από το φόβο της όταν είδε αυτό το όραμα. Και λέει ο Κύριος, για μένα λέει ομορφιά, δεν είναι ομορφιά του προσώπου. Για μένα λεφτά, πλούτος δεν είναι τα λεφτά, πλούτος είναι ο πλούτος της ψυχής των αρετών. Και για μένα σοφία δεν είναι να ξέρεις τις αχλαμάρες του κόσμου, είναι να μάθεις τι λέει ο Θεός, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι λέει το ένα και το άλλο. Oh, αυτή δε τόσο συγκλονίστηκε από τη γλυκύτητα και την ομορφιά του Κυρίου που την άλλη μέρα πρωί πρωί στο γέροντα στο γέροντα τι θες λέει πρωί πρωί Άλλα, δεν έκανα ότι μου είπες τον είδες σου αρέσει πάρα πολύ τρελαίνω θα τον πάρω πως δίποτε θα τον πάρω άκου της λέει για να τον πάρει πρέπει να σε τελειο. αλλιώς δεν γίνεται ναι παίζω μου του λέει μου, τι πρέπει να κάνω να με θέλει <coughs> ένα δύο τρία ξέχασε τα πλούτη σου και κοίταξε να αποκτήσεις τον πλούτο που σου είπε ο ίδιος τον πλούτο των αρετών ξέχασε τη σοφία που ξέρεις και κοίταξε να διαβάσει τη γεωγραφία, να μπει στη σοφία του Αγίου Πνεύματο. Και ξέχασε και την ομορφιά σου και κοίταξε να αποκτήσει ψυχική ομορφιά. Διότι ο άνθρωπος, ο Θεός μάλλον αυτή την ομορφιά βλέπει. Η Κατερίνη Η νύμφη Για αυτή τη λένε και η νύμφη του Χριστού Η νύμφη του Χριστού Και όταν ο Κύριος λέει την ξαναείδε Σας λέω απλώς για να τελειώσω Τις έδωσε και το δαχτυλίδι τη λέει από σήμερα Πραγματικά λέει άλλαξες Τώρα σε θέλω κι εγώ Θα σε περιμένω τη λέει Θα σε περιμένω σε μη μου ποθό και σε ζητούσα αθλό. Άμα γλυκαθεί με τον Χριστό, τράβα πάψε το κεφάλι σου, τράβα γίνε ξέρω τι θα γίνει. Καραγκιόζη, τράβα να σε καμαρώνει ο κόσμο, και ο Χριστό να σε βλέπει και να ιδιάζει και να κάνει μερτό. Μπράβο, μπάψω να φαίνες 15-20 χρόνια λιγότερο. Λε και τα 60 θα γίνουν 40. Δεν γίνονται 40, μωρέ. Ξυπνάτε, μωρέ. Εμπλαμμένα, ξυπνάτε, μωρέ. Δεν γίνονται 40, πώ θα γίνει. 60, είσαι το καταλαβαίνει. 60 και πάει για τα 70. Πώ θα κάνουμε δηλαδή. Δεν αλλάζει αυτό να αποκτήσει ομορφιά ψυχική ομορφιά ήταν να φτιάξει μέσα σου την ομορφιά που ζητάει ο Κύριος είδες λοιπόν ο Βλαμένος λέει ο Βλαμένος κοροϊδεύει τους πολίτες της βασιλείας των ουρανών Σε εμπέζει ο φρόνιμος αν ήρθε φρόνιμος ησυχή ανάγει το φρόγιμος, ο φρόνιμος λέει ο συνετός δηλαδή αυτός είναι ο φρόνιμος ο συνετός, ο ταπεινός δεν μιλάει δύσκολα θα πάρει κουβέντα από το στόμα ο ανόητος, ο βλαμένος λέει πολλά και σαχλά ο φρόνιμος, ο συνετός μιλάει. δύσκολα ησυχή ανάγκη Ησυχάζει δηλαδή. Το φρόνιμο, αν θε να ακούσει κάτι από το στόμα του, πρέπει να πας να τον τσιγκλήσει λίγο, να τον, να να, να τον παρακαλέσει να σου μιλήσει. Θυμάμαι πηγαίναμε στον πατέρα Παπαísso και καθόμαστε. τι κοιτάζαμε. Δεν μύραγε. Το κεφάλι του κάτω και το κομποσκοίνι στο χέρι το Κύριος σου Χριστέ Λεϊσόν και όταν κάποια στιγμή κάποιος του έκανε μια ερώτηση έτσι επιανόταν και άρχισε να μας λέει Λόγια Θεού ούτε πως πάει η πολιτική, ούτε αν θα βγει ο ούτε αν θα βγει ο Καραμαλής, ούτε ποιο κόμμα πάει μπροστά, ούτε ποια ομάδα θα πάρει το Κύπελο, ούτε ποιο άλλος θα πάρει το αυτό, ούτε τη Eurovision, ούτε τέτοια που δεν έχει. Αυτός εδώ έχει έξει την αίθουσα. Θυμάμαι παλιά που είμαστε μικρά παιδιά, έρχονταν στο σπίτι μας έλεγε η η μητέρα μου Θεός χωρέστη έλεγε μωρέ ο άνθρωπος λέει μα δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του να μας πει μια κοσμική κουβέντα όλο τι λένε οι πατέρες τι λέει η Αγία Γραφή όλο η ιερά λόγια έχει να μας πει και πράγματι ποτέ δεν άνοιγε το στόμα Τα, έχω μάρτυρα τον αδερφό τον Γεράσιμο και τον αδερφό τον Νικόλαο που είμαστε μαζί σημαντικές εκεί ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του να υπήρχε μία κουβέντα κοσμίκη ποτέ πάντοτε τα λόγια του ήταν όπως το έλεγε ο ίδιος άλλατι ήρθισμένα δηλαδή τα λόγια του ήταν νόστιμα άλλατι σημαίνει ανατισμένα, νόστιμα κατά Θεό νόστιμα ωραία λόγια ευλογημένα λόγια ευχαριστιώσω να τον ακούς άκουσε παρακάτω ανήρ δίγλωσος αποκαλύπτει βουλά σε συνεδρίο ποιος είναι ο δίγλωσος ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που έχει δύο γλώσσες ποιος είναι εκείνος δεν ξέρω τώρα θα κοιταχτούμε στον κατρέφτη Ξαχτείτε τώρα με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια. Ε. Ανιερδίγλωσος. Ποιος είναι ο ανιερδίγλωσος. Είναι εκείνος που πάει στους χριστιανούς και κάνει τον χριστιανό και μετά φεύγει από τους χριστιανούς και πάει στο σπίτι και κοροϊδεύει τους χριστιανό. Ο, ο διπρόσωπος. Μπράβο. Ο άνθρωπος με τα δύο πρόσωπα. Πάει στην εκκλησία μου παριστάνει τον χριστιανό κάνει κάτι μετάνοιες μεγάλες που ο σταυρός του φτάνει από το ταβάνι και πάει κάτω στα θεμέλια και μετά και μετά πάει στο σπίτι και προηδεύει Είδε τι κάτι που πάει ε το πλαμένονε ναι. ε το κάτι χάση ομπάρες χριστιανός μετά των χριστιανών χριστιανός μετά των κοσμικών, ο κοσμικός. Εκτροσυγεία. Εκτροσυγεία ακριβώς. Εταιρευγία. Όπου το συμφέρει. Όφα, που έλεγε κάποιος Όφα. Ε, όπου φυσάει ο άτομο. Το κόμμα. Αυτό είναι το κόμμα το μεγάλο, ξέρετε. Το κόμμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασοκίνο. Είναι όφα. Όπου πάει το κύμα. Εκεί πέρα. Όχλος, Μάζδα, κοπάδι. Σκοπάδι, όπου πάνε τα πρόβατα όλοι μαζί. Πάμε. Για σφάξιμο, για σφάξιμο. Για τον κρεμό, για τον κρεμό. Για πνίξιμο, για πνίξιμο. Ανύρ δίγλωσο. Αποκαλύπτει βουλάσσενο συνεδρίο. Κοροϊδεύει, λέει, κοροϊδεύει ο ανύρω δίγλωσο γιατί έρχεται στην εκκλησία και ακούει Άγια πράγματα και βγαίνει μετά έξω και πάει και τα λέει στο καφενείο γελάνε τα συνέδρια της ανομίας είναι εκεί τα καφενεία είναι ανιερδίγλωσος δεν σέβεται και γι' αυτό είδατε τι μας λέει εμά στους παπάδες ε, είδατε τι μας λέει ο Κύριος Πρόσκομεν; τι, Πρόσκομεν; τι, τα Άγια τη Αγία Και αυτό ισχύει και για σας, που είναι μερικοί από εσάς αδιάκριτοι. Τι σημαίνει πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης. Αυτό που άκουσες εδώ, που σου άρεσε, που το έκλεισες μέσα στην καρδιά σου, πρόσεξε λέει ο Κύριος, αυτό είναι Άγιον. Πρόσεξε που θα πάει το δώσεις, που θα πάει το μεταφέρεις. Είναι λόγος Κυρίου. Αν πάντα να το πεις κάπου, κοίταξε να βρεις χώρον που να είναι και εκείνος δεκτικός Ιστοάγγι Άγιο αυτό το οποίο θα του προσφέρει. Τι είναι, τι είναι εδώ, ξέρετε τι είναι εδώ. Θεία κοινωνία είναι, αδελφοί μου. Αυτό που γίνεται εδώ είναι θεία κοινωνία. Όπω στην εκκλησία μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του κυρίου από τα χέρια του ιερέω και εκείνη την ώρα στέκει με απόλυτο ευλάβεια, έτσι και εδώ γίνεται θεία κοινωνία. Ο κύριο σου μεταφέρεται από το στόμα το δικό μου στα αυτιά τα δικά σου. Το ίδιο πράγμα είναι. έξε λέει τα Άγια τάγια η τα Άγια ιερέα, ιερέα δώστα σε αυτούς που θα τα τιμήσουν που θα τους συμπεριφερθούν με Άγια συμπεριφορά θα τα τιμήσουν εσύ μου πήγες και σε αυτό που θα βλαστήμαγε θα τα ίβριζε θα τα περιφρονούσε θα τα κακολογούσε θα βλαστημούσε το όνομα του Χριστού της Παναγίας αν το ξέρες, και να έκανε σκόπιμα η αμαρτία βαρύνει πλέον εσένα Άγια τη Αγίας Άκουσες πέντε πράγματα εδώ μου λένε πολύ πάω και κάνω τον δάσκαλο στον άντρα μου και μετά αρχίζει και με βλαστημάει, καλά Κάνε σου κάνει αυτό στέγει Αφού σε αδιάκριτος Αφού σε αδιάκριτος Καλά σου κάνει Αφού βλέπεις, ο άνθρωπος Δεν είναι σε θέση να ακούσει λόγο Θεού Δεν είναι σε θέση να ακούσει λόγο του Τι πας και το λες Και μάλιστα τον βρίσκεις Επάνω στα νεύρα του τον βρίσκει επάνω στη φόρα του, τον βρίσκει μεθυσμένο και πα και του λε: Τι είπα ο Πώστερλο Πάβο. Και ποιο ο Πώστερλο Πάβο και αρχίζει και κατεβάζει καντήλια και δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Τι καταλαβαίνει, Εκείνη την ώρα τι είπα ο Πώστερλο Πάβο. Να έχετε διάκριση αδελφοί μου και όταν θα μιλάς θα λες το λόγο του Κυρίου να ξέρεις να μελετάς πρώτα πως θα ανταποκριθεί ο άλλος ακούγοντας δεν του δίνεις τίποτα διχείο του δίνεις τον ίδιο τον Χριστό μη γίνεις Ιούδας και παραδώσεις τον Χριστό εκεί που ξέρεις όταν τον σταυρώσουν και εκεί που ξέρεις ότι τον θα τον όμως ναι τη γνέα Πιστό δε πνοή κρύπτει πράγματα για πάρε τον πραγματικό πιστό. Είδε πόσο δύσκολα οι άγιοι άνθρωποι σου μιλάνε για τα ιερά. Ξέρετε, εγώ, εγώ που πάω στο Άγιον Είχα εκεί ένα γέροντα, άγιο, προορατικό και πήγαινα και έπεφτα σχεδόν με κλάματα στα χέρια, στα πόδια του και του λέγα Παπούλιο, πες μου και με ήξερε τόσα χρόνια. Πες μου, λέω, κάποιες από τις καταστάσεις, λέω, που έζησες εδώ στο Άγιο Όρος Γιατί ξέρω τι έχει δει. Είχαν διακοιμήθει, τώρα έχει φύγει. Πες μου, λέω, πες μου, πες μου, πες μου". Τον παρακάλαγα αδελφοί μου ώρα ολόκληρη τι να πω τίποτα τα πω. Ε, δεν έχω τίποτα να σου πω πες μου πες μου, πες μου. τον παρακάλακα Πε μου πάτερ μου πες μου, πες μου. τίποτα, τίποτα. Πε μου δεν φεύγω από εδώ δεν μου πεις. και μετά από πολλή ώρα άρχισε σιγά σιγά να μου λέει τα τέρατα και τα σημεία τα οποία είχε ζήσει σαν Άγιος άνθρωπος που ήταν Επίσης. ο Άγιος, ο Συνετός, ο Πιστός που ξέρει να σέβεται το Λόγο του Θεού, ξέρει να σέβεται τον Κύριο μιλάει σου λέει ξέρω εγώ ξέρω εγώ τι να πάρει το κόσμο, πόσες φορές τον παρακάλαγα ε εδώ τον δάσκαλο πες μου, πες μου <συσκύν> τίπου <συσκύν> και έκανα και τίποτα. τίπου, τίπου Πε μου ρε, αφού ήξερα ήξερα τι βλέπει ήξερα ήξερα τι επισκέψεις χάρητος Θεού έχει ήξερα τα ήξερα Πες μου όχι Φύγε φύγε Κάποτε πήγα στο σπίτι του εδώ Μια φορά έχω πάει στο σπίτι του εδώ στην Αρώη που έμενε και πήγα επίτηδες εκεί στο δωματιό του Λέω να μπω μέσα Όχι Ποιος ήμουν μέσα, εγώ είμαι στενός δικός σου μαθητής σου. Εδώ θα βγείτε μετά το θάνατο. Βλέπει ο Άγιος άνθρωπος, ξέρει και φυλάει, φυλάει, σέβεται μερικά πράγματα, σέβεται, σέβεται, σέβεται τα λόγια του Θεού, σέβεται τις αποκαλύψεις του Θεού, σέβεται, σέβεται, τα θαύματα τα οποία ζει με τον κύριο, τα σέβεται. Ενώ εσεί, εσεί, Α, εσείς... είδα τον Άγιο Γιώργιο. Oh, που, στον δρόμο. Είδα τον Άγιο Γιώργιο. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Πρέπει να γιορτά, δαίμονα Δαίμονα ήταν αυτό. Αυτό που είδε ήταν δαίμονα. Αλλά και να τον είδε, χριστιανή εσύ. Έτσι κάνουν οι χριστιανοί. Βγαίνει στον δρόμο, στο, στο, στο μεζοδρόμιο και πηλαλάνε είδα τον Άγιο Γιώργιο. Έτσι είναι. Έτσι πλανώνται οι άνθρωποι. Ακόμα και αν δει κάτι. Εγώ χαίρομαι με μερικέ ψυχούλε που έρχονται και εξομολογούνται και βλέπω μερικά όγια που πολλέ φορέ μου φαίνονται και μένα αποκαλυπτικά. Αποκαλυπτικά. Και έρχονται και μου το λένε στην εξομολόγηση. Πρόσεξε, λέει δεν θα το πεις τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λέγονται αυτά. Λέγονται αυτά. Αν αισθάνεσαι ότι είδε κάτι το οποίο έχει τη βεβαιότητα του Αγίου, τη βεβαιότητα του ουρανίου μυστηρίου, Α δεν ξέρει και κάτι ουρα... ουράνιο και θεόσταλτο να είναι κάντο σταυρό σου και... τι θες να σε ανακηρύξει Αγία τι δεν να σε ανακηρύξει Άγιο τι θα σου πιάσουν καμία εικόνα να σε τιμήσουν οι άνθρωποι αυτό θέλεις τι θέλεις ταπεινώσουν οι Άγιοι πόσα βλέπανε τα λέγανε δεν τα λέγανε δεν τα λέγανε γιατί ήξερα να κρύπτουν αυτά τα οποία ο Κύριος τους εφώτιζε ήταν να ναηδούν ή και τους ενίσχυε για να κάνουν κάποια πνευματικά κατορθώματα άλλος Άγιος έβλεπες το διαβάζουμε στο συναξαριστή επήγαινε μπροστά λέει, στην εκκλησία τη νύχτα να προσευχηθεί και άνοιγαν οι πόρτες της εκκλησίας και έμπαινε μέσα και έβλεπε την Αγία Τριάδα και αυτό το έκανε χρόνια ολόκληρα και για να μαθευτεί, επειδή ο κύριο θεώρησε ότι έπρεπε αυτό να μαθευτεί, έβαλε κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλός και άγιος, του λέει, Θες να δεις καλό και άγιο και λέει: Θε να δει καλό και άγιο ή ο καλό καιρό που μου κάνει τι στούπε, τι μετάγειε, τι πολλές Τράβα λοιπόν εκεί και στάσω και θα ειδήσει. Και πήγα λέει νύχτα, δύο η ώρα, τρει η ώρα, τα μεσάνυχτα και κοίταγα λέει και ήρθε ένα κουτσό λέει, ανάπηρο, μισοανάπηρο. Ήρθε λέει, στάθηκε και βλέπω: Ω Θεέ, μου λέει τι είδα άνοιξαν οι πόρτες του ναού άγγελοι λέει τον υποδέχτηκαν τον έβαλαν μέσα στο ναό επήγε παραστάθηκε μπροστά στο δρόμο του κερίου κλπ και, και όταν έβγαινε όταν τελείωσε όλο αυτό το θέαμα το μυστήριο λειτουργία έγινε τη νύχτα προ τη μήνα αυτού του ανθρώπου ζωντανός εδώ στη γη και όταν λέει μετά γύριζε πήγε να φύγει επήγε μπροστά του τούπλησα το δρόμο έλα εδώ λέει θέλω να μου πεις τίποτα τίποτα τίποτα τίποτα ωραία εδώ θέλω να μου πεις έπεσα λέει στα πόδια του και έκλαιγα ώρες ολόκληρες να μου εξηγήσει τι είσαι ποιος είσαι τίποτα λέει άνθρωπος αμαρτωλός άσε με στην ησυχία είμαι αμαρτωλός φύγε είμαι αμαρτωλός δεν έχω τίποτα βλέπεις πως μιλάει ο Άγιος το βλέπεις βλέπεις είμαι αμαρτρός, είμαι κολασμένο του λέει, μην με κάνεις παρέα, είμαι βρωμιάρης, φύγε, όχι, θα μου πεις, θα μου πεις, είδα, είδα και θέλω να μου πεις. Και του λέει, ποια είναι η αρκητή σου, μια και λέει, εγώ είμαι πολύ τεκνος άνθρωπος, αλλά από όσα βγάζω, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς και μετά τα μισά λέει σύντρο του οικογένειά μου, προς δόξα κυρίου. είχε βέβαια και τις άλλες αιρετές να πηγαίνει στην Εκκλησία, ήταν προς για φαντάσου, να κατεβαίνει ο ίδιος ο Κύριος προς τιμήν του, προς χάριν του να κατεβαίνει και να τελεί τη Θεία Λειτουργία και να πηγαίνει να μεταλαμβάνει από τα χέρια του Κύριου παρακάτω δεν μιλάμε λοιπόν και κάτι να ειδήσει, πιστό δε πνοή κρύπτει πράγματα μόνο στο πνευματικό σου θα πάνε μόνο στο πνευματικό σου και ο σου θα κρίνει αν πρέπει να υπήρχε και κάτι περισσότερο στο σπίτι σου για να διδάξεις κάποιο. Είδε κάτι μιλιά γιατί μπορεί να είναι διάβολος και να σε πλανά και να σε χορέψει τελικά και τελικά να σου πάρει και την ψυχή μη υπάρχει κυβέρνηση πίπτου ενός περιφύλα. Όποιο λέει δεν έχει κυβερνήτη θα πέσει σαν το φύλλο. Δεν δηλαδή ξέρει το φύλλο πώ πέφτει το, το φθινόπωρο. Είδε πώ τα φύλλα από το δέντρο. Ε? Με το παραμικρό λίγο να φυσήξει Αν όμω κρέμεται που κρέμεται από μια τριχούλα, πάει το ξεκολάει. Πάει. πάει. Άχθο. Ξεραίνεται. Πετούν, περνούν οι άνθρωποι και το πατούν. Αυτό είναι, έτσι τον παρομοιάζει, εκείνον λέει που δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν έχει κυβέρνηση. Και άμα δεν έχει κυβέρνηση, θα πέσει στο περιφύλλο. Και ποιο είναι ο κυβερνήτη, Το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού προπάντων που ακούς μέσα από την εξομολόγηση από το όργανο του Παναγίου Πνεύματο που λέγεται πνευματικό εκεί είναι εκεί θα στείνεις το αυτί σου εκεί θα βάλεις τον κυβερνήτη μέσα εδώ και θα πεις αυτό που έλεγαν οι προφήτες Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει βάλεις το κεφάλι κάτι δεν έχει αντίρρηση στο πνευματικό δεν έχει αντίρρηση δεν σας το λέω γιατί εγώ αδερφοί μου είμαι πνευματικός αυτό που σας λέω ισχύει και για μένα ενώπιον του πνευματικού δεν υπάρχει αντίρρηση στο πνευματικό μα ξέρει παπούλι, δεν τα λες καλά ξέρω εγώ διόρθωσέ τα κάπως δεν υπάρχει αντίρρηση στο πνευματικό και εκείνο που θα παρακαλάς λέει ο Άγιος Νικόδημα στο πνευματικό είναι να είναι αυστηρός μαζί σου αυτό να του λες Παπούλη, μη με χαϊδεύεις παπούλη. εγώ θέλω να αγιαστώ μη με χαϊδεύεις πάρε τη λούρα πάρε, πάρε το καμουτσίκι και πάρε και πάρε όχι δώσουν να κοινωνήσουν εις υπάρχει άμα δεν έχεις εδώ πνευμάγιον άμα δεν έχεις εδώ πνευμάγιον θα πέσει σαν το φίλο ξερός. αποκόπτεσαι από τη χάρη του Θεού Όσο είσαι στο δέντρο που λέγεται Χριστό, είδε το πώ είναι το φιλαράκι τώρα. στο το δέντρο επάνω, ε! Καταπράσινο, ολόδροσο έπεσες, Ωραίο, ότι και να έρθουν να σε ποτίζουν από πάνω και να. Θα, θα, θα σαπίσεις, δεν πρόκειται να ζήσει. Το πολύ νερό θα σαπίσεις Άμα δεν έρχεται η φυσική τροφοδοσία από το ίδιο το δέντρο, δεν ζήσει. Έτσι και ο Χριστιανό, αν δεν τροφοδοτείται φυσικά από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος δέστε και θα πέσει εις υπάρχει κυβέρνηση, πίπτουσιν ως περφύλα πάψτε λοιπόν να κάνετε το δάσκαλο και μάλιστα πολλοί από εσά. ξέρω εγώ ξέρω εγώ άσε ξέ, καλύτερα ο παπάς από μένα γιατί είναι καλύτερος ο παπάς από μένα Ρο, μπορεί να μην είναι καλύτερος ο παπάς αλλά ο παπά έχει τη χάρη του Θεού και είναι την ώρα του μιλάει πνεύμα Άγιου θα το καταλάβεις ποτέ αυτό πάψε να μιλάς εγωιστικά γιατί θα καταστραφείς έχω τέτοια περιστατικά έχω τέτοια περιστατικά Θεός να με ελεήσει θα σας το πω ήρθε κάποτε ένα πνευματικό παιδί μου μου λέει παππούλι θέλω να πηγαίνω σε εκείνο το πνευματικό εκεί να με συμβουλεύει Πώς με φώτησε ο Θεό του λέω όχι παιδί μου δεν θα «Εγώ θα πάω. Να μην πας. Θα πάω. Να μην πας. Εγώ σου την αυτή την ευχή. Να μην πας. Θα πάω. Πήγε. Ξέρετε που είναι τώρα. Ούτε στην εκκλησία πατάει, ούτε εξομολόγηση βλέπει, ούτε τίποτα. Πάει σε εκείνο το πνευματικό, δεν ξέρω τι του λέει, Θεός και ψυχή του και εκείνο. Πάντω η μάνα του έρχεται και κλαίει συνέχεια, σε μου λέει πάει το παιδί μου το χάσα. Γιατί δεν του τα εγώ. Του τάπε το Πνεύμα το Άγιο. Μην απομακρυνθείς. Μην εκεί, εκεί, εκεί, στο δέντρο που σε ζωογονεί. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. κάνετε λίγο υπομονή, ζέστη είναι ρε παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, να μην έχουμε το, το, το βάσανο του το, το, το κόσμου. Μισό λεπτό, δύο λεπτά ακόμα Δεν χάθηκε ο κόσμος ε? δεν, πάθαμε. δεν πάθαμε τίποτα Δεν χάθηκε ο κόσμος, λίγο Εγώ είμαι τιμένος που υπάρχει παρύτερα από όλους σας Σα βλέπω όλου με τα πουκαμισάκια Και εγώ φοράω πέντε ρούχα πάρους Δεν σας μίλησα Λοιπόν Σωτηρία δεν υπάρχει Που υπάρχει σωτηρία Ποιο θέλει να σωθεί από σα, θέλει και να σωθεί. Θέλει και να κάνει να πάει στην παρέμον. Όλοι. Επομένω θα πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε πάνε Επομένως, κάνετε αυτό που λέει εδώ μέρα. Γιατί <υκινσαι> έτσι το λέει εδώ. <σο> όλοι, όλοι θέλετε. Δεν θε να σωθεί. Δεν θε. Πάντω δεν θέλει. Λοιπόν, πάντω οι άλλοι θέλουν. Λοιπόν, σωτηρία λέει, σωτηρία. Αν θέλετε να σωθείτε όλοι, σωτηρία υπάρχει. όταν έχεις καλό κυβερνήτη εν πολύ βουλή όταν εδώ σε κυβερνάει ο Λόγος του Παναγίου Πνεύματος ο Λόγος του Πνευματικού να σα πω ένα μυστικό και θα τελειώσει θα τελειώσω σας ομολογώ είναι τελευταία μου κουβέντα λένε οι Άγιοι Πατέρες και το ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πεθαίνει κάποιο περνάει από τα τελώνια τα έχετε ακούσει τα τελώνια έτσι, του δαίμονε αυτού. Γιατί λέγονται τελώνια, γιατί είναι τελωνία. Όπω περνά από το ένα κράτο στο άλλο και περνά από το τελωνίο και σου κάνουν έρευνα στα πράγματά σου, έτσι λέγονται και τελώνια γιατί σου κάνουν έρευνα στι αμαρτίε σου. Και σου λέει, Αλαδό, έκλεψε, κάτσε κάτω. Έκλεψε, βλαστήμησε, συκοφάνισε, έκανε έρευνα κλπ. Κάτσε κάτω. Πάει τι καρπαζέ σου τώρα. Ξέρετε, ποιοι είναι εκείνοι που δεν περνάνε από τελώνια. Που δεν περνάνε από το τελωνίο. Ε. <μή αυτό> θέλετε να περάσετε από τελώνια ή χωρί τελώνια. <σλημά> δεν θέλετε τελώνια. <σλημά> ε, θέλετε τελώνια. <σλημά> θέλετε <σλημά> να είδε δίμονε στον δρόμο σα, θέλετε. Λοιπόν. Θα περάσει τώρα, θα δει. Θέλετε, θέλετε να περάσετε χωρί τελώνια. ακούτε, θέλετε. ακούτε, ακούτε. Ακούτε, ακούτε, ακούτε ακούτε ποιοι λένε οι πατέρες οι Άγιοι περνάνε χωρί δύο τάξεις η μία σήμερα δεν υπάρχει οι Άγιοι μάρτυρες αυτοί που έξαν το αίμα του για το Χριστό γιατί το αίμα του ήταν το βαπτισμά του. και όπως ο άνθρωπος μέσα στο βοάτισμα γίνεται ανώτερος και του αγγέλου έτσι και αυτοί χύνοντας το αίμα τους για τον Κύριο ήταν πλέον ανώτεροι και τον άγγελων. Τι να τους ελέγξουν οι δαίμονες. Οι δαίμονες τους έβλεπαν και έφρυταν και έτρευαν πήγαν κατευθείαν επάνω και ποια άλλη τάξις; εδώ μπορείτε αν θέλετε Ποια; είναι οι του υποτακτικού Ποιο είναι υποτακτικός εκείνος που κατεβάζει το κεφάλι μπροστά στο πνευματικό και λέει, πε μου, πάτε ποιο τι μου πει θα το κάνω. Ό, τι μου πει θα το κάνω. Άμα κάνει τυφλή και απόλυτη υπακοή στο πνευματικό σου, ακόμα και στραβά να σου λέει ο πνευματικό σου, θα πας εσύ στον παράδοσο ή και να στο πα στην σου. Μόνο δύο πράγματα θα κοιτά να διακρίνεις το πνευματικό που έχει δικαίωμα. Μην είναι κανένα δρομερό, κανένα ανήθικο πρώτα ή μην είναι κανένα αιρετικό. Είναι κανεί Δύο πράγματα θα κοιτάτε. Σε όλα τα άλλα, ό,τι και να σου πει, ό,τι και να σου πει, είσαι υποχρεωμένο να το κάνει. Και άμα κάνει συμπακούη, άμα κάνει συμπακούη, θα σωτήσει. Θα περάσει χωρί τελόγια. Θα πα κατευθείαν στη Βασιλεία του Ρωμανικό. Θα πληρώσει για σένα ο πνευματικό. Χριστό ανέσαι. This is the